Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο Ραδιο Αρτά στους 101,5 Να ισορροπήσουμε στον τοίχο και σήμερα 12 του 1 του 2.15 του Σωτηρίου ε, Λιγοστεύοντας οι ε, που θα σωθείτε για ακόμη μια φορά Για να ζήσετε την πλέργια ευτυχία Με το κάρμα σας να ζήσετε την πλέργια ευτυχία okay. Κυρίες μου και κύριοι ο Γιάννης Λαζάρου είμαι με τον τοίχο παρέα Ούλα τα ντουβάρια και τα τούβλα 2681 4060 ε, Για τις δικές σας παρατηρήσεις Εδώ είμεθα 2681 4060 Με πολλές καλημέρες και ευχαριστίες Τους φίλους οι οποίοι κάνουν ακρόαση Και εκτός αέρος αέρος Για σύνδεση ομιλώ Μέσω ιερού Ιντερνεδίου, στα ραδιόφωνα που είναι συνεδεμένα Art Κύπρος, Γεια σου Νίκο, ε, ράδιο αετός, ε, ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνη, Κώστα Σεκί, καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά με υγεία Κώστα. Ε, πώς το λένε, ναι Κυρία μου και κύριε μου, ε, καλημέρα στους φίλους του Νεμέα Πρέσ, Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη Όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Κυρίες μου και κύριοι Εδώ ήμεθα να δούμε να ρίξουμε μια ματιά Δυο ματιές, τρεις ματιές Τέσσερις ματιές, πέντε ματιές Εφτά ματιές Πολλές ματιές Θα λιθορίσουμε στο τέλος Λοιπόν ε, κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Φαντάζομαι ότι δεν θα γινόταν διαφορετικά Η εικόνα ήταν παγκόσμια ε, Δεν υπήρξε μέσω μαζικής εξαθλίωσης και εξημέρωσης Που να μην έδειξε τους ευλαβείς σωτήρες του πλανήτη Και όχι μόνο να συγκεντρώνονται και να κάνουν πορεία στο, στο κρύο Παρίσι έκανε κρύο γι' αυτό φόρεσαν τα καμιλά τους, τα παλτά τους εκεί Τις γούνες τους και ε, συνεκινήθη ε, βαριά σας λέω, βλέποντας αγκαζέ το Νουλάν, τη Μέρκελ, ο παρατρεχάμενος για το Σαμαλάν σας μιλάω, τον είχαν λίγο παραπίσω στην πορεία, δεν έχει σημασία, ε, κυρία μου και κυρία μου, και μαζεύτηκαν με 2 εκατομμύρια Γάλλους ε, και φώναξαν όλοι μαζί, Ζεσουί ΣΑΓΛΗ» δηλαδή μεγάλε ε, ε, τώρα για να καταλαβαίνω αφήνουμε τα 2 εκατομμύρια ηλίθιους εντάξει, οι οποίοι μπορεί να ζουν στο Παρίσι αλλά να, δεν ξέραν τι είναι το Σαρλί δεπτό λοιπόν ε, ε, ας επικεντρωθούμε στην εικόνα όπου αυτοί οι οποίοι ήταν μπροστά στην πορεία, Ολάντ, Μέρκελ, Σούλτς και τα άλλα παιδιά δεν είναι οι τρομοκράτε και είναι Σαρλί και είναι εναντίον της βίας και της τρομοκρατίας Και οι τρομοκράτες οι Είναι αυτοί οι οποίοι Πυροβόλησαν τελος πάντων και σκότωσαν Τον κόσμο στο περιοδικό Κυρία μου και κυρία μου Εμείς δεν θα πούμε τίποτα Θα μεταφέρουμε τη δήλωση Του επιζόντος ε, γενιογράφου του περιοδικού Που είπε ότι Αυτοί όλοι που λένε ότι Είμαστε όλοι σαρλοί Είναι το ο λιγότερον ακριβώς μια τάση για έμετο έχεις όταν βλέπεις τους αμαροβενιζελομπουτάριδες στην Ελλάδα και τους οπαδούς τους να δηλώνουν σαρλί, ε, όπως επίσης και τους Μέρκελ, Ολάνδ τους παγκόσμιους ε, αυτούς φασίστες διότι η κυρία μου και η κυρία μου τελικά δεν θέλει άλλη απόδειξη ότι την υπόθεση του Σαρλί την έστησαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι την έστησαν. Και αφού είναι αυτή η Σαρλί, εμεί θα συνταχτούμε με την άποψη του γελιογράφου του επιζώντος του περιοδικού ότι ε, είστε εμετικοί. Και αφού είσαστε εσείς Σαρλί, εμείς μαζί με τον γελιογράφο είμαστε ζουρλί. Η παρένθεση που θέλω να κάνω σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό που επέρχεται, ειδικά στην Ευρώπη, θα κάνει το Μεσαίωνα να φαντάζει ως ανοιξιάτικη εκδρομή, ως πικνίκ ανοιξιάτικο. Εδώ ασύ τώρα με το λιγδωμένο άντερο αγρόν, Αγοράζεις αλλά και εμάς στην χαρτοσακούλα μας. Λοιπόν μεγάλε, αφού η Ολάντι με τον Μέρκελ, το Σαμαρά, τον Μπουτάρι, ε, το Σόιμπλε, το Σούλτς είναι όλοι Σαρλή, εμείς του θέμεθα απέναντι. Δεν είμαι θα Σαρλή, είμαι θα Ζουρλί. Αυτά τα Ολίγα. Ας μην τα κάνουμε Ολίγα, ας κάνουμε κι άλλη μια παρένθεση. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι εσύ είσαι ο αρχηγός των ο, κακών Ισλαμιστών Ναι σου λέω Και θέλεις να χτυπήσεις το σύστημα Αυτό το οποίο σου ξεσχίζει την πατρίδα Τα πιστεύω και τα λιμπά και τα λιμπά Θα χτύπαγες ένα περιοδικό Το οποίο έχει μια κυκλοφορία πι ψή, Ή θα χτύπαγες Λέμε τώρα θα προσπαθούσες να χτυπήσεις την πηγή του κακού Γιατί στην πηγή του κακού δεν είδαμε κανένα χτύπημα μεγάλε είναι σαν τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρης στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν με συλλείβεις. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όποτε τους χρειάζονται και όποτε θέλουν να δημιουργήσουν τίποτε, να τσουπ και τα δημιουργήματά τους άσχετα αν τα ονομάζουν Αλκάιντα, όπως τους δίνουν διάφορα ονόματα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αποδείχθηκε καθαρά ότι και αυτό... Το ονόμασαν βέβαια και 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης, χαμπώς, και χύσαν τα κροκοδίλια δάκρυα τα οποία έχει σε Ubus, όταν πέσαν τα δίδυμα στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα ωραία συμβαίνουση. Και θα γίνω κουραστικός να σας πω για μία ακόμη φορά ότι αυτό που επέρχεται θα κάνει το μεσέωνα να φαντάζει ανοιξιάτικη εκδρομούλα. Παρακαλώ. Έλα βαλικάρι μου, καλημένα, να είσαι καλά Τι να Πως όσο θα σε διαφέρει το αυτό που Αν Τίπορα, ναι, ναι, έτσι όπως Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι που λες. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό που επέρχεται θα κάνει την... Ε, ε, το μεσαίο να φαντάζει ανοιξιά την εκδρομούλα. Τώρα μπορεί να σου έκανε εντύπωση σένα τα 2 εκατομμύρια Γάλλοι που κατέβηκαν στον δρόμο. Λοιπόν, αλλά θα σου ξαναπώ ε, την προσωπική μου άποψη για τη, για τη γαλλική δημοκρατία. Πιο πούστικη κατάσταση από αυτό το ψεύτικο πράγμα που ονομάζεται γαλλική δημοκρατία δεν νομίζω να έχει γεννήσει η ιστορία. Για περισσότερε πληροφορίε, άνοιξε τα στραβά σου και διάβασε όχι αυτά που σου σερβίρουν οι Παπαριγόπουλοι, αλλά κάτι παραπάνω ή ψάξε τέλο πάντων. Πάντω γεγονό είναι ότι τι γιατί 3,5 εκατομμύρια ε, Γάλλοι κατέβηκαν μάλιστα ε, τέτοια διαδήλωση είχε να γίνει από το 44 από όταν έφυγαν οι Ναζί από το Παρίσι και μπροστά αυτά τα 3,5 εκατομμύρια βόδια πρόσεξε μεγάλη τώρα για να καταλάβει επειδή εσύ είσαι ευρωπαϊστής βέβαια το καταλαβαίνει, εγώ είμαι ο αντιευρωπαϊστής λοιπόν, αυτά μπροστά στην πορεία είχαν τον Ολάντ, την Μέρκελ τον Σούλτς Λοιπόν το σαρκοζή, Το Σαμαρά Εντάξει είδαμε εκεί και ο παρατρεχάμενος Δεν λέω λοιπόν Και ούρλιαζαν όλοι μαζί Ζεσουή πα... Σαρλή Όπως ούρλια... ούρλιαζε και ο Μπουτάρης στην Ελλάδα Μαζί με όλους τους άλλους παρατρεχάμενους Μαζί με όλα... όλους αυτούς τους σκυφτούς Οι οποίοι μπροστά στο, προσωπικά συμφε... στο προσωπικό του συμφέρον ε. Ή στη βλακεία του, ε. Δεν οροδούν προουδενός ε. Οπότε λοιπόν μεγάλε ανέκραξε και εσύ για μία ακόμη ημέρα είμαι, ε, είμαστε όλοι σαρλί βέβαια σε καμιά εβδομάδα περίπου ούτε καν θα θυμάσαι τη δολοφονία, το σαρλί το σαρλί, δεν λέω το σαρλί εδώ λοιπόν, δεν θα θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά, το μόνο που θα θυμάσαι, ειδικά εσύ εδώ είναι η φόροι και τα γκούρια που σουρχονται αλλά και τα εκατομμύρια ακόμη και των Γάλλων δεν θα θυμούνται τίποτα σημασία έχει να κάνουμε ντόρο μεγάλε, σημασία και ο έγινε. Σημασία έχει να στρώνουμε τον δρόμο Σε αυτό το οποίο επέρχεται Και τον στρώνουν Κατάλαβες μεγάλα Γι' αυτό επιμένω και λέω και θα επιμένω Ότι μπορεί να γίνουμε κουραστικό Ότι αυτό που επέρχεται Ειδικά στην Ευρώπη Θα κάνει τον Ινωμεσαίωνα να μοιάζει Ανεξιάτικη εκδρόμου Αλλά κυρία μου και κυρία μου Ορίστε παρακαλώ <Κοί> <χοί> <κοί> <κοί> Ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ε, μου λέει ένας φίλος εδώ ποτέ άλλοτε μου λέει στην ιστορία της ανθρωπότητας η πληροφόρηση δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να ξυπνήσουν, αλλά δεν το κάνουν. Τι να κάνουμε φίλε, παρακαλώ, έλα. Όχι, όχι, όχι φίλε μου, όχι, όχι, δεν είπαν. ναι κάτσε περίμενε, αυτά, αυτά σου έχω τώρα ακριβώς Αυτά σου ναι. <laughs> Ακριβώς, όπως το πες. Όπως το πες, φίλε μου, το χρήμα δεν έχει πατρίδα Δεν είδαμε λοιπόν τα εκατομμύρια Ευρωπαίους Όταν ε, ε, 1200 νεκρούς στο μετρό Στην Ισπανία, στη Μαδρίτη Να βγουν να φωνάξουν ζεσουή Ισπανί. Δεν είχαμε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, Χίλιους Έλληνες Α, δε σου λέω εγώ 3 εκατομμύρια παριζιάνους πανίβλακες να φωνάζουν ζεσουή Συρία, ζεσουή Σύριοι Δεν έχουμε τίποτα Έχουμε αυτό το οποίο μας δίνει το μέσο μαζικής εξαθλίωσης Έχουμε τη Μέρκελ η οποία συνταράχτηκε η κοπέλα Η κοπέλα τώρα σύ μην πιάνεσαι από μια κουβέντα Λοιπόν, από την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης και έγειρε στον νόμο του Ολάντ να κλάψει για τη δημοκρατία Όλα για τη δημοκρατία μεγάλη γίνονται. Παρακαλώ. Έλα παλεκάρι ναι. ναι Ναι Ναι Όχι δεν βγήκαν τότε ναι. Γιατί βγήκε κανένας εδώ Βγήκε κανένας εδώ πέρα Έτω, δε, δε, δε, Σε αναλογία βγήκαν περισσότεροι στην Ελλάδα Από στην Γαλλία Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, έτσι που ναι. Έτσι, σωστά Ακριβώς Να σε καλά, να σε καλά Δεν καταλαβαίνουνε Χριστό μεγάλε τίποτα Αλλά εκείνο που ξεπέρασε και τη συγκίνηση της Μέρκελ Η οποία γερμένη στο νόμο του Ολάντ Δακρυσμένη για την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης, πάπα, είδες μεγάλε, αμέσως της δώσαν κι όνομα. 11η Σεπτεμβρίου, κατάλαβες, λοιπόν, ξεπέρασε η δήλωση του... <σ novo> του Σαμαρά. Η Γαλλία υπήρξε πάντα φάρος ελευθερίας για όλο τον κόσμο. Μεγάλε, με αυτά σε ταΐζουν τόσα χρόνια και αυτά πιστεύεις, γι' αυτό κατεβαίνεις και στον δρόμο με τους Σα... Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες. Αλλά το θέμα είναι το εξή. εσύ δεν ήσουνα που κράταγες ρεσό, διότι σου είχε πει ο Γιωργάκης ο Παπαντρέου Τότε που δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο Τον Γρηγορόπουλο Να, κρα... να βγεις με ένα ρεσό Και έψαχναν στα κολοχώρια πάνω τι είναι το ρεσό Δεν ήξεραν τι είναι το ρεσό Κατάλαβες Και πήγαν και πήραν λίγο καβαλίνα να πούμε Γιατί τους είπε ο Γιωργάκης ο Παπαντρέου Δεν περιμένουμε άλλα πράγματα μεγάλε Αυτό ναι. ναι ναι ναι Ο Φάρος ελευχαριστώ πολύ την τηλεκ ο φάρος ελευθερίας λοιπόν που μας είπε ο Σαμαράς να πάει να το πει στην Ελγερία, να πάει να το πει στο Βιετνάμ να πάει να το πει σε, κο... σε χιλιάδες εκατομμύρια λαών, ε, ανθρώπων και λαών τους οποίους έσφαξαν εξάλλου πιο πουτάνα δημοκρατία από αυτή με συγχωρείτε για την έκφραση δεν υπάρχει και τα χωνεύει όλα και τα κάνει όπως γουστάρει όλα κατάλαβες γιατί ας πούμε τη Λεγιόνα τον ξέρουν, εγώ την έκανα, δεν την έκαναν οι Γάλλοι ε, αφήνοντας ποτάμια αίματο πίσω τους Αυτ... Όλα για τη δημοκρατία μεγάλη Βέβαια ε, μεγάλη να σου πω τώρα Κατά τη γνώμη μου Ποια είναι η διαφορά τώρα της δημοκρατίας Που έχουμε τα τελευταία α πούμε αυτόν τον αιώνα Που παλεύουν για τις δημοκρατίες Με την προηγούμενη κατάσταση που ήταν Ξέρω εγώ βασιλεία-φεουδαρχία της Κατά ήτανε Η μοναδική διαφορά τελικά είναι Ότι ήταν τόσο μάγκες οι, οι φραγκάτοι που σέβαλαν εσένα να πληρώνει το στρατό που του φυλάει και να σε δέρνουν. Γιατί πριν τον πλέωναν οι ίδιοι. Βέβαια θα μου πει εσύ δούλευε στα χωράφια, αλλά οι λίρε από αυτόν τον πιζαχτά έβγαινε. Οπότε η μοναδική διαφορά είναι αυτή ακριβώ. Ότι το στρατό για να σε βαράνε και να, να φυλάνε αυτού τον πληρώνει εσύ πια. Με την υποτιθέμενη ελευθερία σου και τα υποτιθέμενα ε, λεφτά και τη λίγδα που σου δίνουν Κυρία μου και κυρία μου, όπω σα είπα. Ο Μπερνάρντ Χολτρό, ο σκητσουγράφος που γλίτωσε τη Σαρλή Χεμπτό, δήλωσε πάρα πολύ απλά, ξερνάμε με αυτούς που λένε ότι είναι φίλοι μας. Πριν μερικά χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Πακιστάν για να διαδηλώσουν κατά τη Σαρλή Χεμπτό. Προσέξτε, δεν ήξεραν τι ήταν. <Το> <Το> τότε με την υπόθεση του Αλάχ. Παρακαλώ. Καλό το παλιγάρι. Ναι. What will happen to the burning crowd. Σωστά αυτό να μου πεις Βγήκαμε για το Βγήκα, you Βγήκε you η Μέρκελ και... Είναι σαν τώρα η Μέρκελ Ακριβώ, Ακριβώς Έτσι έτσι Τους πήρανε, πήρανε and λευκή, and λευκή. Για μία ακόμη φορά λευκή επιταγή Μάλιστα the Έτσι, έτσι. Ποια είναι Α, ε, βέβαια, τι θα βγάζουμε ναι. Σωστά, να πάμε. Όλου. Να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Ναι, έτσι, σωστά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα σου, Αντώνι μου. Λοιπόν, ε, έχει δίκιο, ρε φίλε, Αντώνι. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πρέπει να του καθαρίσουμε όλου. Ποιο να βγει να διαδηλώσει για τη Συρία κλπ. Λέει λοιπόν. Ο Μπερνάρντ Χολτρό, ο, ο σκητσιογράφο που γλίτωσε, ξεχνάμε λέει: Πριν χρόνια στο Πακιστάν είχαν βγει εκατομμύρια στον δρόμο να δηλώσουν κατά τη ε, Σαρνή, λοιπόν, χωρί να ξέρουν τι ήταν. Τώρα συμβαίνει εντελώ το αντίθετο. Δηλαδή, πάρε έναν, α πούμε, από αυτού. Λέμε ρε παιδί μου, να πάρω τυχαία. Έναν από αυτού του ποταμίσου, του ελευθερωτέ του Θεοδωράκη, του Σταύρου, και, και πε του τι είναι αυτό το πράγμα, Ρε Μεγάλε. Ε, θα σου πει ε, Τρία πουλάκια του στο το ταμπούρι Και γίνονται τα μπούτια τους Και έγιναν και να γίνει τα βαντούρι Κάτι τέτοιο θα σου πει Ακριβώς λοιπόν Ξέρουν τι κάνουν Και όλα αυτά κυρίες μου και κύριοι Γίνονται για ένα και μοναδικό λόγο Για να επιβάλλουν το τελικό του σχέδιο Βέβαια όπως καταλαβαίνετε ε, Φωνές αντί, αντί ναζιστικές Αντί ευρωπαϊκές Θα σιγήσουν ο νούπο, διότι το λόγο του φαντάζεσαι έτσι. Εγώ συνεκινήθηκε πάρα πολύ περισσότερο όταν είδα τον Εντανιάχου να βγαίνει μαζί με τον Ολάντ. Τον Εντανιάχου, τον Εντανιάχου, ναι καλέ, τον Ουβριό. ορίστε, Ακριβώς, ακριβώς, όπως το είπες, όπως Ο Σαμαράς ήταν εκεί και διαδήλωνε έχοντας στο τσεπάκι του τον αντιρατσιστικό νόμο που ψήφισε στην Ελλάδα Θα μου πει τι σου λέω τώρα ψηλά γράμματα Σου λέω συνεκινήθηκε όταν είδα τον Ντανιάχου Να πούμε ο οποίος κάλεσε τους Εβραίους, της Ευρώπης να γυρίσουν σπίτι του στο Ισραήλ Ελάτε παιδιά, Εμεί δεν έχουμε τέτοιες, τέτοια προβλήματα εκεί διότι θα, θα μα τρομοκρατούν οι Ισλαμιστέ, διότι η Ευρώπη δεν είναι φιλικό χώρο για μα. Λείπουν Ντανιάχου. Γιατί πήγε και αυτό να κλάψει στο Παρίσι μα, παρέα με τη Μέρκελ και τον Ολάντ και τον Σούλτ και τα άλλα καλά παιδιά. Κατάλαβες, μεγάλε. Οι Γαλοευραίοι οι οποίοι σκοτώθηκαν στο Παντοπολίο θα του πάρουν να του πάψουν με τιμέ στο Ισραήλ. Στείνουν ωραία, στείνουν χοντρά πράγματα. Εσένα βέβαια το πρόβλημά σου είναι, αν θα γίνει κυβέρνηση, να πούμε το ποτάμι. Μαζί με, το, με τα παιδιά και τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα Αλλά δεν περιμένουμε τίποτα διαφορετικό ε, μαζί, με σε, μαζί με τα 3,5 εκατομμύρια γάλους Που βγήκαν με μπροστάρεδες όλα αυτά τα μπουμπούκια να διαδηλώσουν Για κάτι το οποίο δεν ξέρουν Δεν ξέρουν Μεγάλα είναι τραγικό το, Σου δείχνουν κάθε μέρα τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους Που σφάζουν παράδειγμα ας πούμε στη Συρία έτσι στο δείχνουνε κάθε μέρα και γι' αυτό δεν βγαίνεις να διαδηλώσει. Βγαίνεις να διαδηλώσει για κάτι το οποίο δεν ξέρεις Επειδή σε καλούν οι σαμαροβενεζελομπουτάριδες, οι Και όλο αυτό το συνοθήλευμα του lifestyle Μεγάλα, ε, ε, ε, Είναι τραγικό βγαίνεις να διαδηλώσει για κάτι το οποίο δεν ξέρεις Δεν γνωρίζεις τι είναι Αλλά γι' αυτό που σου δείχνουνε να εμείς τους φάζουμε του Σύριου. Τους ξεκληρίζουμε, τους σκοτώνουμε, τους βιάζουμε. Δεν βγαίνεις να διαδηλώσεις. Όχι, μεγάλε. Το συνήθισε αυτό. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ρε, μεγάλε. Ότι αυτό σου Όσο Ο Σονούπος σου <Στυξ> αθάνατος Αισθάνεσαι ε. Εντάξει, περίμενε. <Στυξ> Κυρία μου και κυριέ μου, α, καλά. Μετά τις συγκινήσεις που ένιωσα να βλέπω τον Ετανιάχου να διαδηλώνει για την ανθρωπιά, Τέλο πάντων, να διαδηλώνει Δεν μπορώ άμα δεν βλέπω νετανιάχου Ναι Ουρόν μεγάλη Για να καταλάβεις Ότι στην Ελλάδα δεν διαδηλώνεις Προσέξτε Ο σοβαρός βενιζέλο Μας είχε απειλήσει πριν κάμπος ο καιρό Ότι στην Ελλάδα αν δεν τον ξαναψηφίσουμε Αυτόν και τον Σαμαρά του και την παρέα του Όλη τη Ρουφιανού αυτή παρέα Θα καταντήσουμε Να ζήσουμε μια καινούρια μικρασιατική καταστροφή Τώρα μας απειλήσε ότι θα γίνει κούγκι η Ελλάδα Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ Κανένας όμως δεν διαδηλώνει Κατά αυτής Της βίας Του Βενιζέλου Κατάλαβε κανένας Και ρε, τι έγινε ρε Τί κείμεν ρε Αλέξη Ρε Αλέξη Παρακαλώ <σχεδί> Θέλει, εντάξει. Θέλει, εντάξει. Ξέρω εγώ τι θα σου πει. Μπορεί να ζήλεψε το ρομανικό. Ξέρω εγώ τι θα σου πει. Λεγόνε είναι ότι μα απειλεί για μία ακόμη φορά. Χεεε! Ρεάδε, τι άλλο δει. Αλέξι, εντάξει, έχει ρεύμα. Εγώ πάντω πρόσεξε, σου λέω μην σκεπά σου αλλά. Οι κειμενογράφοι σου, τους λίγο να το αλλάξουν το θέμα Από τους ζουρνάδες και τα τέτοια Το γύρισες στο Καλαματιανό Από την Καλαμάτα Θα αποχαιρετήσουμε, λέει με Καλαματιανό Μαντήλι το... Άλληστε. Φαντάζεσαι να σέρνει το χορό Αλέξης μπροστά Μαντήλι Καλαματιανό Κυρία μου και κυρία μου Έλα, ε, σε παρακαλώ πάρα πολύ Αν θέλεις να πάμε να διαδηλώσουμε μαζί Για ένα μόνο σκοπό Ε, θέλεις να σου πω τον λόγο. Ε, σε αυτό το λόγο Βλακίας των υποψηφίων το, Πρόκειται για πραγματικό τσουνάμι έτσι; Πραγματικό τσουνάμι βλακίας Ένας από αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι Πρόσεξε μεγάλε Είναι και εκείνο το Το σφαχτάρι το οποίο είχε Ο Στουρνάρας και παρέα του Το Θεοχάρι και, μας, και ξέσκιζαν τον κόσμο και με υπεροψία Έλεγε αυτά που έλεγε Είναι τώρα υποψήφιο με, με το Μποτάμι Εν το μεταξύ, μια βδομάδα πριν ο αρχηγός του Ο θεόσταλτος Σωτήρας Θεοδωράκης δήλωνε Ότι όσοι ασκούν εξουσία σε γραμματείες Και δημόσιου οργανισμούς Δεν θα είναι υποψήφοι με το Πουτάμι Αν δεν ξεπεράσουν προσέξτε τέσσερα χρόνια Από τη λήξη της θητείας τους Ο Θεοχάρης Λοιπόν δήλωσε Το εξής Στο ποτάμι γνώρισα ανθρώπους Με τις ίδιες ιδέες και αξίες για μένα κατάλαβες Δηλαδή γνώρισε ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, τέτοιες αξίες έχουν να λένε ψέματα και να ξεσκίζουν το συνάνθρωπό του όπως έκανε αυτό το σφαχτάρι το οποίο δεν ξέρει τίποτε από κοινωνία. Είναι ένα κομματοθρεμμένο τσογλάνι, ένα, ένα, ε, το οποίο εξέθρεψε ο δημόσιος κομματόσκυλος τομέας και τώρα τον έχει και υποψήφιος σωτήρα με το λαοπρόβλητο μπομπολοσημητικό κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Απορίας άξιων κυρία μου και κυριέ μου Πού βρίσκουν τα λεφτά ε, Πρόσεξε Απορίας άξιων για το πόθενέσχες έτσι Ή το πόθενέσχος τους Πού βρίσκουν τα λεφτά να κάνουν προεκλογικές καμπάνιες Οι οποίες στην Αττική αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ Ενώ στην επαρχία ξεκινάνε από 100 με 200 ευρώ Κατάλαβες αυτές οι εκλογές θα στοιχίσουν γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ Γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ Εγώ θα έλεγα να στείλετε το λογαριασμό Σε αυτούς που θα έρθουν να ψηφίσουν στις κάλπες σας Εσείς θέλετε τις εκλογές Εσείς πάτε και ψηφίζετε Εσείς πρέπει να τις πληρώσετε Μεγάλε Πριν όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία Πριν πέντε χρόνια Σου έλεγα ότι η, η, η, ο, Μπορεί να το θυμούνται κάποιοι Ότι το σχέδιο Γιούγκο προχωράει Και φυσικά προχωράει 35 κόμματα και συνεργασίες κομμάτων στις εκλογές Προσωπικά περίμενα πολύ περισσότερα Αλλά δεν βρέθηκαν και άλλοι υποψήφιοι σωτήρες Δεν ξέρω αν θα βρεθούν στο μέλλον Γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι φτάνουν προς το τέλος τους Αλλά 35 κόμματα, προσέξτε μεγάλε 35 κόμματα και συνεργασίες Κατεβαίνουν σε αυτόν τον χώρο στον οποίο η πολιτική πια είναι ε, συνώνυμη του βόθρου, στην οποία οι αξίες και η ηθική είναι λέξεις άγνωστε, 35 κόμματα και συνεργασίες κατεβαίνουν σε αυτέ τι εκλογέ για να τους ψεφίσει εσύ δημοκρατικό να σε σώσουν, να, όχι να σε σώσουν, σωσμένος Σωσμένο είσαι, να σε αποχώσουν με στην ευτυχία. Κυρία μου και κυρία μου. Φυσικά από την ώρα που προκηρύχθηκαν εκλογέ, από ό,τι μαθαίνω και από του φίλου, ο κόσμο πήρε ένα σκιάξιμο. Και πώ να μην το πάρει άλλος η αγορά είναι κάτω, πιο κάτω από το κάτω που ήταν, και φυσικά πάγωσαν και οι κατασχέσεις Οι μισοί πληρώνουν αν παναπληρώσουν την εφορία. Ενώ το ενδιαφέρον για τι 100 δόσει ατώνησε αφού θα έρθει ο Αλέξη και θα τα αλλάξει όλα. Το χρέο των πολιτών προσέξτε κυρία μου και κυρία αυξήθηκε ένα δις Χρωστά, χρωστάμε γύρω στα 75 δις στην εφορία εμείς τα χρωστάμε τα χρωστάμε εμείς από παραγωγή φόρων τους οποίους δεν γνωρίζουμε πότε τους σκέφτονται, πότε τους βάζουν πότε τους υλοποιούν πότε μας τους φορτώνουν αυτό λοιπόν είναι η καινούργια κατοχή στην Ελλάδα παραγωγή φόρων και υποχρεώσεων για έναν λαό λέμε για έναν λαό. Γιατί ο άλλος είναι άλλο είναι διαφορετικός. Για έναν λαό που δεν έχει πηγή εισοδήματο να τους πληρώσει. Δεν έχει πηγή εισοδήματο να τους πληρώσει. Yeah. Και βέβαια κυρία μου και κυριέ μου, κουραστική θα γενούμε. Και θα επαναλάβουμε ότι αυτή την εποχή γίνεται μεγαλύτερο πανηγύρια από την εποχή της πασοκολυσταρχία. Τρώνε τον άμμπακο οι ημέτεροι. Ένα παράδειγμα να σα πούμε: 18 εκατομμύρια ευρώ αμοιβή πήραν οι σύμβουλοι του Ταϊπέδ που πούλησαν τα χιλιάδες στρέμματα της πατρίδα μας για 1,5 περίπου δι. Πήραν 18 εκατομμύρια αμοιβή. Ευρώ, ευρώ για να του μιλάμε. Δύο φυσικά από αυτού του συμβούλου είναι οι αγαστέ και Τράπεζες, Eurobank και Alpha Bank Εκεί πάνε τα λεφτά μεγάλε Αυτή είναι Αυτή είναι η μηχανή του συστήματος Εσύ λοιπόν Κλάψε χωρίς να ξέρεις γιατί Με μπροστάρει τη Μέρκελ Το Σαμαρά, τον Ολάντ Το Σούλτς και τα άλλα παιδιά για το Σαρλίντεπτό Δεν έχει σημασία αν δεν ξέρεις τι είναι Κλάψε Στο λέει η τηλεόραση Κυρία μου και κυριέ μου, ευτυχώς, ευτυχώς δηλαδή, τι ευτυχώς. <Ρι> πήγαν λοιπόν να κόψουν το ρεύμα στο άνεργο οικοδόμο, στην Πάτρα. Πήγαν λοιπόν να του κόψουν το ρεύμα, εμφανίστηκε το συνεργείο των υπαλλήλων, προσέξτε, αυτή είναι η υπάλληλοι τώρα. Πληρώνονται, αυτό το θεωρούν μεροκάματο. Το θεωρούν μεροκάματο μεγάλο Πήγαν να του κόψουν το ρεύμα. Και του είπαν έχουμε εντολές από τη ΔΕΗ Λοιπόν Και Πρέπει να το κόψουμε το ρεύμα λέει. Και ο Οικοδόμος Ο πατέρας ανήλικων παιδιών Λοιπόν Που, ζούσε, που προσπαθούσε να τα ζεστάει τα παιδάκια του Τα πήρε στο κρανίο Και τους έκανε τούμπανο στο ξύλο Τιμή και δόξα στον Οικοδόμο Που τούμπάνιασε τα καθήκια του συστήματος Στο ξύλο διότι μεγάλα διεκδικό την πρωτιά Αυτού του οποίου Θα σας πω Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή Αλλά η ίδια η ντροπή δεν είναι δουλειά Γι' αυτό ξανασκεφτείτε το Αθήρματα της κατοχικής κυβέρνησης σοπια όποια υπηρεσία κι αν είσαστε Ξεχάστε το τι λέει ο νόμος Δεν υπάρχει νόμος πια Υπάρχει κατοχή Τους έκανε σαράβαλο στο ξύλο μιλάμε Να γιάσουν τα χεράκια του, του οικοδόμου Λίγο μετά με διαφορά λίγων στα σταδεμένικα σε άλλο μέρος εκεί στην Πάτρα πήγα να κόψουν ρεύμα σε άλλο νένοικο διαμερίσματος Λοιπόν, τους τουμπάνιασε το ξύλο κι αυτός να, να γιάσουν τα χεράκια σας, τα χεράκια σας, βαράτε τους ανηλαιώς Ξεσκίστε τα τσογλάνια, τα αθήρματα τους ρουφιάνους, του συστήματος, τους κουκουλοφόρους Τσακίστε τους το ξύλο <Ουκλή> Θα μου πεις ο οικοδόμος ήταν μπρατσαράς Οι άλλοι δεν μπορούνε ε, τι να κάνω; <Ουκλή> Κυρία μου και κυρία μου ελινάρα μου μεγάλε που βγήκες Μαζί με τον μπουτάρι και την παρέα σου Στις πλατές και το θεωδωράκι σου Να διαδηλώσεις για το Σαρλί Και να πεις εγώ είμαι σαρλή Και λοιπά και τα λοιπά νομίζω ότι δεν πήρε χαμπάρι ούτε δεν σε ενδιαφέρει φυσικά ότι στις κουριέ τους ξεσκίζουν τη ζωή συνεχίζουν να τους ξεσκίζουν τη ζωή λοιπόν δεν βγήκες είχαν κατέβει οι άνθρωποι στην Αθήνα πριν κανένα χρόνο νομίζω λοιπόν, και δεν πήγε κανένας να τους πει μια καλή μέρα. αγωνίζονται ακόμη εκεί πάνω στις σκουριές και πριν μερικές μέρες χτίσανε στο δρόμο με τούβλα έναν τοίχο για να αποκόψουν ε, την κίνηση τέλο πάντων Ή πέστο το όπως θέλησαν, ήταν συμβολικό Και γράψαν και πάνω στον τοίχο Dorado Go Home Όχι ρε άρα Άραγε σε ποιους απευθύνονται Χτίσαν λοιπόν αγωνίζονται οι άνθρωποι Τρώνε ξύλο τους πάντα στα δικαστήρια Τους ξεσκίζουν κυριολεκτικά κι όμως κανένας Δεν βγαίνει στην Ελλάδα να φωνάξει Κανένα μα κανένα δεν βγαίνει στην Ελλάδα να φωνάξει Ζεσουή σκουριώτη. Ζεσουή οι Κανένας Κανένα! Είναι όμω όλοι σαρλοί γιατί του το λέει ο Θεοδωράκη. Καλώς το χρήστε το φίλο μου από την Κυψέλη να σε καλά. Ό,τι επιθυμεί. Και εσύ και η παρέα σου. Κυρία μου και κυρίε μου. Κυρία μου και κυρίε μου και αγαπημένο Μελινόπουλο. <Κυρια> σε είχα προτρέψει πριν λίγε μέρε <Κυρια> να μπει στο ραδιολόγο, στο έτερον περιοδικάκι που έχουμε στο Ιντερνέδιο να διαβάσεις και να δεις μάλλον, όχι να διαβάσεις να δεις ένα βίντεο όλο το χρονικό για το αποπηγάδι στην Κρήτη πως τους δουλέψανε πως τους ξεσκίσανε πως τους πήρανε όλα τα χιλιάδες στρέμματα με το πρόσχημα των ε, πως θα λένε αυτά που ε, το πρόσχημα των ολικών πάρκων θα κάνανε λέει δύο ανεμογεννήτριες και αυτά <Τι> κυρία μου και κυρία μου η Ελλάδα όλοι θα γίνει ένα αποπηγάδι Εάν δείτε αυτό το βιδεάκι το οποίο έχω αναρτημένο εκεί σε αυτή την... Στο χρονικό για το αποπηγάδι Θα δείτε μέσα τον εαυτό σας Όχι εσείς που είσαστε κάθε μέρα στα γλέντια Οι άλλοι που ενδιαφέρονται για το χώμα το οποίο πατάνε Και για το κοινωνικό σύνολο Θα, δείτε τι... θα αναγνωρίσετε τι συμβαίνει σε εσάς τους ίδιους Αλλά και στην περιοχή σας Το ότι θα γίνει η Ελλάδα όλη από πηγάδι, μία απόδειξη είναι ότι το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο της χώρας θα γίνει στο νησάκι, στον Άγιο Γεώργιο, στο Σούνιο. Και φυσικά η Τέρνα, ενεργειακή, αγαστή εταιρεία του συστήματος με 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάρει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προσέξτε επενδυτικά, θα είναι ο ιδιοκτήτη του νησιού και ο επενδυτής. Όλα καλά όλα αν θυρά μεγάλε Και βέβαια παρακαλώ Ναι αυτό θα Ναι, ναι. Έρχεται η Wincraft μεγάλε όπως το λες Οπότε όπως καταλαβαίνεις Επειδή εδώ πάνω δεν είναι μόνο Στα τζουμέρκα Οι κορυφογραμμές που θα θέλουν Δήθεν για τον αέρα Είναι Τεράστιες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του ορινού όγκου Ας μην μιλήσουμε μόνο για το νερό Ο Σονούπο λοιπόν σου έρχονται Να δούμε πώς θα βγουν να φωνάξουν Ζεσουί Τζουμερκιότ Ζεσουί Πραμαντιότ Ζεσουί Τσεντσαντσάλς Να δούμε πώς θα βγουν Έρχονται μεγάλε Αν θέλεις να δεις τι ακριβώς θα περάσεις σου λέω μπες και δες το βίντεο με το, με το χρονικό στο αποπηγάδι Δηλαδή μιλάμε έφεραν στρατό ολόκληρο Εκτός από τους ντόπιου ε, φρουρούς της Δημοκρατίας Έφεραν στρατό ολόκληρο Ανοίξαν δρόμο ε, ο, ο οποίος είναι ε, μεγαλύτερος από την εθνική οδό Πάνω στις βουνοκορφές Οι κάτοικοι βέβαια αγωνίστηκαν, έκαναν δικαστήρια Πήγαιναν οι πολιτικοί, οι δήμαρχοι τους δούλευαν Τελικά όμως έγινε αυτό που ήθελαν αυτοί Οπότε σου λέω αν δεν βαριέσαι μπες και δες το Ακριβώς τα ίδια θα περάσεις Οπότε λιμών θα, θα φωνάζουν εδώ Τσέντσαν τσάλς Τσέντσαν τσέντσαν Ξέχνα το Ζεσουή Σαρλή εδώ Ζεσουή Πραμαντιότ. Τουρίστ Πραμαντιότ. Έρχονται λοιπόν, είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ κοντά Έρχονται Αυτό, το, αυτό το, το νησί λοιπόν Το οποίο είναι εκεί κοντά στην Αττική Θα κάνει τα εολικά ητέρνα που θα συνεισφέρει και στην εξοικονόμηση 60.000 τόνων πετρελαίου. ναι, σου λέω. μεγάλε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Όλα γίνονται για σένα. Όλα γίνονται για σένα. Πουλάνε για σένα. Αγοράζουν για σένα. Επενδύουν για σένα. Εκονομάνε για σένα. Όλα γίνονται για σένα, μεγάλε. Όλα. Παρακαλώ. Σωστά. Τι με νοιάζει λέει εμένα ένας φίλος εδώ του πετρέλαιου. Τρεις χειμώνες είναι ο τρίτος χειμώνας που τουρτυρίζω. Ο τρίτος χειμώνας. Δεν με νοιάζει ούτε για φυσικά αέρια ούτε για πετρέλαιο ούτε για τίποτε. Έτσι είναι μεγάλη. Τι, τι να κάνεις Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά Οπότε λοιπόν θα προτρέπαμε Τους οπαδούς αυτούς όλους που τους κάλεσαν Οι αρχηγοί τους Μαζί με τα σούργελα τους υποψήφιούς τους Να βγούνε να διαδηλώσουν Το Ζεσουή σαρλί θα, θα τους προτρέπαμε λοιπόν εκεί Που ήταν μέσα στην Που τσίρνιαζαν ρε παιδί μου, Από την αγωνιστική δραστηριότητα Που είχαν με μπροστάριδες Τους Θεοδωρακουμποτάριδες να φωνάζανε και ένα ψηλό σύνθημα αυτοκτονιμένη αυτοκτονημένη ανασφάλιστη Ζεσουή παιδιά που κρυώνουν στα σχολεία ζεσουί εργάτες που έχουν να δουν το μεροκάματο 4 4-5 χρόνια Ζεσουή, ζεσουί Ζεσουή ζεσουί και σε βάρισε κατακεφάλα και δεν ξέρεις τι φτιάνεις μεγάλε <Το> Δεν ξέρεις τι ακριβώς σου γίνεται Διότι θα θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους ε, υποτιθέμενους τους υποτι... <laughs> <laughs> Όλους αυτούς τους πολιτικούς σοτίρες Να βγούνε μια μέρα να μιλήσουν για αυτά τα θέματα στον κόσμο Να, δια, να ενδιαφερθούνε Να ενδιαφερθούνε <laughs> Αλλά είδες όμως όταν τους κάλεσε το σύστημα για του Σαρλή Πως βγήκανε και... και ενδιαφερθήκανε πως βγήκανε να διαδηλώσουν. Πως κάλεσαν τα πρόβατά τους και πήγαν και φανταζά μαζί. Να πούνε ζεσουίσια δli κάταγαν και χαρτάκια. Δεν καταλάβαιναν εντάξει τι να είναι αυτό τώρα σου λέει τώρα. Εδώ. Τι ακριβώς να είναι αυτό. Κάτι μπομενίτσες εκεί. Κάτι... κάτι παλικαρόπουλα. Εντάξει βλέπεις, ανάμεσα σε αυτού βλέπεις και κάτι γερόδια. Τα οποία υποτίθεται διπέρασαν πέρασαν κατοχές. Θα μου πεις υπήρχαν και κουκούλες στην κατοχή αλλά τι να κάνουμε. Βλέπεις εκεί ανάμεσα αυτά βλέπεις διάφορα. Βλέπεις διάφορα με τα οποία για μία ακόμη φορά σε κάνουν έξω φρενών, Αλλά η κατάσταση πάει εκεί που πάει η κυρία μου και η κυρία μου Και δεν τη σταματάει τίποτε Λοιπόν Μεγάλε για να καταλάβεις τι Για να καταλάβεις Λέμε τώρα μην πιάνεις από μια κουβέντα τώρα σου λέω Μην πιάνεις από μια κουβέντα μην βγαίνει από μια κουβέντα. Ε, τον Αχταρμά, το να το, το πορνίον, να μην το πω μπουρδέλο τώρα γιατί δεν λέγεται μπουρδέλο απ' την ερμηνεία, το πορνίον στο οποίο ζούμε στην, στην κολοκατάσταση τέλο πάντων. Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι μια ιστορία η οποία έγινε με το διευθυντή του ραδιοφώνου του, στο κόκκινο του, του επίσημου οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αρβανίτης λοιπόν. Σε μια εκπομπή αποκάλυψε, δεν την αποκάλυψε, είπε Μαλάκα του Σαμαρά, είπε ο Αρβανίτη. Τέλο πάντων και έγινε ο Κριτσπέταλο. Βγήκαν οι δημοκράτε, βγήκε η Σπυράκη, η δημοκράτησα κοπέλα, πρέο η Πασόκ, τώρα Νέα Δημοκρατία, βροβουλευτή, ένα δημοσιογράφο, βγήκαν, βγήκαν, βγήκαν, βγήκαν, βγήκαν και τι δεν βγήκαν να καταδικάσουν τον Αρβανίτη. Γιατί ο άνθρωπο είπε, δηλαδή, α πά, πά πει Σαμαρά Μαλάκα, σε παρακαλώ πολύ. Είπε το Σαμαρά Μαλάκα Και κάτι έγινε Ε λοιπόν μεγάλε θα σου πω το εξής Άστο το τι βγήκαν τώρα σπυράκι και τέτοιο Άκου για να γελάσεις τώρα Για να γελάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών επαρχιακού Τύπου Το τονίζω επαρχιακού Τύπου Με ψήφισμα καταδικάζει ως ανάρμοστη Αμετροεπή και αντιδεολογική Τη συμπεριφορά του ραδιοφωνικού Τέλος πάντων αυτό του Ακούς, ωραία! Αυτοί που ονομάζονται ο επαρχιακός τύπος εάν, πρόσεξε, αν, βγάζ, αν, αν δεν ήταν οι κολοτούμπες του 5 ευρώ Για να γράφουν αυτά που γράφουν Και βγάζαν από ένα, από ένα βόθρο στην περιοχή τους Με τις παρανομίες που γίνονται Καθημερινώς εδώ και χρόνια δε, Εγώ σου λέω ότι δεν θα άλλαζε τίποτε Αλλά θα ενημερώνονται αυτοί που τους διαβάζουν Λέμε τώρα ρε, παιδί μου κυκλοφορία που έχουν αν η γλώσσα τους δεν είχε ξεραθεί από το γλύψιμο στον κάθε ανθρωπάκο εδώ με το, με το λερωμένο σόβρακο λοιπόν μπορούσε να γίνει κάτι να, να γίνει κάτι στην κοινωνία αλλά εκείνο που τους κόβει αυτή τη στιγμή τους κόφτει είναι να βγάλουν ανακοίνωση έβγαλαν ανακοίνωση του επαρχιακού τύπου σου λέω η επαρχιότητας οι δημοσιογράφοι ναι Κατάλαβε τώρα από Δημοσιογράφη τώρα σου λέω Να πούμε Μεγάλης ε, Ναι Για να κατακεραυνώσουν τον Αρβανίτη Ο Αρβανίτης τους μάρανε μεγάλε Ναι σου λέω Ο πολιτικάτης της περιοχής τους Ο κλέφτης Δίποτα Αυτόν παίρνουν πεντά ευρώ για να γράφουν καλά λόγια στην εφημερίδα Παρακαλώ Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά μου παρατηρεί ένα φίλο εδώ Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσεις έναν πολιτικάντη μαλάκα Όταν έχεις ένα μέσο, μια εφημερίδα, ε, οτιδήποτε Μπορείς τα έργα και η, να, να αναφέρεις μόνο τα έργα και οι μέρες του Και δεν χρειάζεται να τον πεις μαλάκα από εκεί και πέρα Αλλά ο επαρχιακός τύπος μεγάλε Ξύσωμος έβαλε χέρι στον αρβανίτη, Αυτό τον μοιάζει τον επαρχιακό τύπο Κατάλαβες, ο, ο, ο, ο καταβόθρας που κατεβαίνει πάλι στις εκλογές που έφαγε τον άμπακο λίστεψε, έκλεψε, σκόρρο, σκότωσε, γιατί σκοτώνουνε κιόλας Λοιπόν, που είναι υποψήφιο, αυτόν δεν τον ακουμπάει, δεν τον ενδιαφέρει αυτό, τον επαρχιότη δημοσιογράφο Έλα, χαίρετη Ναι, ναι, κανένας, ας πάρουμε τη δική μας περιοχή. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας κομμένο που είναι δίστομο, καλά κομμένο, τα έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα. Μήπως κανένας δημοσιογράφος στην άρτα λέμε τώρα ρε παιδί μου ενδιαφέρθηκε για αυτά που κάνει ο Γκάουχ με τον Παπούλια και την παρέα τους με την ελληνογερμανική φιλία και θα χώσουν και φράγκα στο κομμένο. Όπως τα καλά βρύτα ε, Λέμε ρε δημοσιογράφη που σας νοιάζει ο Αρβανίτης τώρα επειδή είπε μαλάκα Λέμε τώρα Σου λέω μεγάλε πρώτη μου καταβόθρας. ο καταβόθρας ο, ο, ο αρούκοτος Ο αχόρταβος Έχει φάει τον άμπακο σου λέω Έχει ληστέψει Έχει καθαρίσει Έχει κάνει Και τε, Να οι φωτογραφίες Νάτα <χω> Τι Καλό παιδί είναι Κατά τα ο Αρβανίτης είναι καλό παιδί Για τον επαρχιακό τύπο Ο οποίος Αρβανίτης απεκάλεσε το Σαμαρά Μαλάκα Λέμε ρε παιδί μου τώρα Λέμε για αυτά που συμβαίνουν <μμυρίζει> Τι έγινε και στο κομμένο ρε παιδιά <μυρίζει> Θα σας δω κλιπτά η, γερμανικ... η γερμανική φιλία <μυρίζει> <μυρίζει> Αυτά τα ωραία συμβαίνουν θα θέλαμε ένας φίλος από το κομμένο να μας διαψεύσει Θα θέλαμε Και για όσους δεν βαριέστε Για αυτή την κατάσταση έχουμε γράψει και ένα αρθράκι Το βρωμάει ξεφτύλα Θα το βρείτε στον τοίχο Το βρωμάει ξεφτύλα θα το βρείτε στον τοίχο Να το διαβάσετε Είναι πριν καιρό Διότι το ελάττωμα το δικό μας Είναι ότι συλλαμβάνουμε Αυτά τα οποία συλλαμβάνουμε όταν γίνονται, όχι κατόπιν εορτής, όταν πακτώνουν τα πράγματα Ορίστε Να είσαι καλά ναι. Μου λέει ένας φίλος εδώ ε, για τους δημοσιογράφους Η Γεγονός είναι ότι μπορείς να αποδείξεις ότι Μαλάκας είναι ένας δημοσιογράφος Ο οποίος δεν λέει την αλήθεια ε, Μάλλον έτσι είναι, ορίστε Καλημέρα Καλημέρα! Βεβαίω! Δυστυχώς κυρία μου, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν γίνονται. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα κυρία μου, δυστυχώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν! Σας έχω ένα τραγουδάκι μουρια, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας Λοιπόν, ανοίξτε τέρμα να το ακούσουμε και παρενεχόμεθα να κλείσουμε και περδεμένα Λες και με βρήκαμε όλες οι κατάστροφες Πάνω στην τρέλα μου συνάντησα και σένα Και η ζωή μου πήρε ανάποδες τρόφες. Τα παροφόρα, να τα γρεμίσω. Αυτά που μου έχουνε τη ζωή. Τα παροφόρα, τα παροφόρα. Ο πάνω στην τρέλα μου μιλάς και σίγα χαπί και εγώ μάτια μου νιώθω μόνο φαγούνια. Τα παροφούρα! paro να τα γκρεμίσω, να πάρω Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα, συντονιστείτε εδώ μείνετε, θα γίνουν τα γλέντια του καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή να ακούσετε αυτή την εκπομπή, για τις πραγματικά καταπληκτικές παρατηρήσεις σα και για τη βοήθεια που μας προσφέρετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Και δεν μένει τίποτα άλλο από το να σας ευχαριστήσουμε πλέρια και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. 1,5 FM Stereo